Κυρίες μου και κύριοι καλώς ήρθατε, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο ράδιο Arta στους 101.5 Εδώ είμαστε και σήμερα 16 Φεβρουαρίου <σ> <mathematician> <smarts> του Αγίου Γιουρογκρίνου, Γιουρογκρουπίνου, σήμερα είναι του Αγίου Γιουρογκρουπίνου δεν είναι του Αγίου Βαλεντίνου <ansa Pensujin> Κυρίες μου και κύριοι, <frans> οπότε κυρίες μου και κύριοι, <competing> μείνετε ήσυχοι Εδώ είμαστε Σήμερα γιορτάζουμε όλοι Οι πάντες Οι γιορουγκρουπίνοι <Κι> Κυρίες μου και κύριοι Εδώ είμαστε λοιπόν Γιάννης Λαζάρου 2681 4060 Είναι ένα, ένα τηλεφωνάκι, Το τηλεφωνάκι Ποιος θέλει να κάνει κάποια επέμβαση Εδώ είμαστε Και πολλές πολλές καλημέρε Σε όλους τους φίλους που μας κάνουν την τιμή Να ακούνε αυτή την εκπομπή Από αέρος αέρος Από ιερού Ιντερνεδίου στους σταθμούς που είναι συνδεδεμένοι και αναμεταδίδουν στην Κουζάνη, στον Κώστατογκιόνη, στο Ράδιο ΑΕΤΟ, στην Κύπρο, Νίκος Αμάρα, το Sart FM και σε όλα τα καλά παιδιά τα οποία ε, μας μεταδίδουν, μας κάνουν αυτή την τιμή τέλος πάντων, και στους ακροατές τους, και στου όλους, όλους, όλους. Ευχαριστούμε πάρα, υπόχρεοι, κυρίες μου και κύριοι. Και, και λίγο νερό καρκό. Yeah. Yeah. Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο yeah. yeah. ε, μα ξαφνικά όλη η Ευρώπη Γι' αυτό είπα πάει γίνεται ανατροπή τελείως yeah. Ξεχίθηκαν στους δρόμους Να διαδηλώσουν για ανάς αξιοπρέπεια Μαζί με τους Έλληνες yeah. <coughs> Ναι που λες ένα χαμο, Ένας γενικός χαμός έγινε Πήραμε ανάσα κρατώντας ελληνικές σημαίες, Ιταλοί, Τουρκομάνοι, ε, Μαμελούκοι, κατέβηκαν στους δρόμους και ζητάνα ανάσα αξιοπρέπειας. Λοιπόν, πλήθος κόσμου σε Ηράκλειο και Ήπειρο, χαμός, στην Άρτα έγινε χαμός. Μάλλον μπερδεύτηκαν με το καρναβάλι δεν είναι εξασία, λιμόν, συγκεντρώσεις στη Λιτόδα, στην Γιάννενα, στην Γουμενίτσα, στην Πρέβεζα, στην Λιπιάδα, έγινε ο γενικός χαμός, μπράβο. Καλό είναι αυτό, καλό θα είναι εάν λέμε, δεν ευχόμεθα, αλλά εάν πάει τίποτα στραβό, στραβά Καλό θα ήτανε να συνεχίσετε να κατεβαίνετε στους δρόμους Τι εννοώ να πάει κάτι στραβά, δηλαδή να ξέρω εγώ να γίνει κανένα καινούριο μνημόνιο που θα το λένε του και τέτοιο γωνία να... Αυτό είναι το τέτοιο τώρα Γιατί εντάξει ακόμα είμαστε στις αγάπες Στα μέλια Στις πρώτες μέρες του έρωτα Τότε που ευχόμαθα να πάνε Όλα καλά δηλαδή και να λυθούν τα θέματα Να γυρίσουμε όλοι Στην προτέρα κατάσταση Εσείς στη Μύκονο εμείς στα βουνά Για να, να ησυχάσουμε Αλλά δεν το βλέπω Κυρία μου και κυρία μου Διότι το Eurogroup μου σήμερα θα συμφωνηθούν οι τρόποι για τη συνέχιση ή όχι του προγράμματος της Ελλάδας η συνέχιση ή όχι του προγράμματος της Ελλάδας κοίτα να δεις τώρα μη μας μπερδεύετε με τα προγράμματα πηγές αναφέρον ότι το πιο πιθανό είναι η Ενωμένη Ευρώπη και η Ελλάδα πα είναι... να συμφωνήσουν στην ολοκλήρωση του μνημονίου αλλά με μέτρα που θα πάρει η νέα κυβέρνηση αυτή η παράταση λοιπόν θα ονομαστεί γέφυρα και σε έξι μήνες θα έρθει το νέο σύμφωνο αντί ενός νέου μνημονίου. Δηλαδή, για να καταλάβω εγώ τώρα, γιατί εντάξει δεν είμαι και του κόμματος, εσείς τα καταλαβαίνετε ή είστε του κόμματος, θα το κόλπο είναι να παραταθεί το μνημόνιο και θα... για έξι μήνες και θα το ονομάσουμε γέφυρα, γέφυρα στο μέλλον, και μετά θα, θα κάνουμε ένα νέο μνημόνιο που δεν θα το λέμε μνημόνιο, θα το λέμε σύμφωνο. Μια χαρά και δυο τρομάρε. Κυρία μου, κυριέ μου, γεγονός είναι ότι ο Αλέξης δήλωσε στο Stern, στο γερμανικό περιοδικό, ότι η Ελλάδα σε έξι μήνες θα είναι μια άλλη χώρα. Είναι μια άλλη χώρα. Ο Αλέξης είναι υπέρ τη λύση που θα κερδίζουν οι πάντες. Τέτοια λύση σίγουρα δεν υπάρχει Αλλά γιατί να μην την πούμε Εδώ έχουν πιστέψει άλλα και άλλα Μου θυμίζει ίσω να σα έχω ξαναπεί την ιστορία ε, Την εποχή του Που έκλεβο Σιμήτη στα λεφτά Μέσω του χρηματιστήριου από τον κόσμο Ενώπιον ε, Διευθυντού τραπέζης Πήγε ένας νεαρός τον γέροντα πατέρα του Για να βάλει υπογραφέ να πουληθούν Τα χωράφια να τα παίξει στο χρηματιστήριο Και ρωτάει τώρα ο γέρον, ο γέρον ρωτάει το, το, το διευθυντή τραπέζι. Τι ιστορία είναι αυτό το χρηματιστήριο Του λέει έτσι κι αλλιώς Άλλος αγοράζει, άλλος πουλάει Και πως γίνεται ρε παιδί μου Του λέει να κερδίζει και αυτός που αγοράζει και αυτός που πουλάει Έλα αντε Γεγονός κυρία μου και κυρία μου είναι ότι Η Ελλάδα σίγουρα θα είναι μια άλλη χώρα Σε 6 μήνες Ευχόμεθα να είναι η χώρα που έχει στο μυαλό του αλέξη Εκτός και αν είναι η χώρα που έχει συμφωνήσει να είναι ο Αλέξης με κάποιους άλλους. <κοί> <κοί> Πάντως λύση για να κερδίζουν οι πάντες δεν υπάρχει Αλέξη μου. Δεν υπάρχει διότι ε, όλα, όλα καλά, χαρές πανηγύρια, ανάσες αξιοπρέπειας, συγκεντρώσεις τι πλατείε. Δεν ξέρω πόσοι από τους άνεργους έχουν το κουράγιο να κατέβουν στις πλατείες ή πόσοι από του θεονίστικους ή πόσοι από τους ανασφάλιστους. Γεγονός είναι ότι εκείνο που βλέπουμε εμεί στην πραγματικότητα είναι ότι ίδιοι, ο ίδιο στρατό ο οποίο στήριζε το Πασόκ τη Γαλάζια Στρούγκα, ο βολεμένο στρατό, ο ίδιο κατεβαίνει αυτή τη στιγμή για ανάσχεση αξιοπρέπεια στου δρόμου. Μπορεί να ακούγεται κακό αυτό στα αυτιά σα, αλλά καλό είναι να λέμε την πραγματικότητα. Ούτω ή αλέω, αυτό κάνουμε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν είδαμε κανέναν κθεονίστικο, κανέναν άνεργο, κανέναν. Τύπο ο οποίος έκλεισε το μαγαζί του Απ' τους αδβάσταχτους φόρους Και έχει πάνω στα μηχανήματά του Ήστε και στα έπιπλά του πολίτε ποιο να τα αγοράσει Δεν είδαμε κανέναν άνθρωπο από αυτούς Αντίθετα όλοι οι βολεμένοι Με όλες τις καταστάσεις Είναι στους δρόμους και παίρνουν ανάσης αξιοπρέπεια. Παρακαλώ Καλώς τον Ανάση καλά Ναι, ναι, ναι Ναι Α, ναι, ναι. Θα, προ... θα προτιμάμε να το λέμε ρούλα <χι> Έλα, γεια, για για. Καταρχάς μου λέει ένας φίλος εδώ Είναι μίζερο να το λε μνημόνιο Θα του δώσουμε ένα άλλο όνομα Παντελή, όχι δεν μου αρέσει το παντελή Αν το λέμε ρούλα Τζίνα, κάπως έτσι Λοιπόν για το άλλο, το, το, το πρώτο θέμα που είπες φίλε μου Ότι δεν είναι, αυτές δεν είναι πορείες Για να εμφανιστούν οι κουκουλοφόροι Και οι Είναι κατάλαβες τώρα Δεν, δεν είναι πορείες Είναι, είναι ανάσες αξιοπρέπειας <χω> Το ξέρουμε ότι γεννόμεθα κακοί Το ξέρουμε γε, Δεν γεννόμεθα εμείς κακοί Αν κακιά είναι η αλήθεια Αλλά μεγάλε Τι να κάνουμε να σου χαϊδεύουμε τα αυτιά δεν γίνεται Δεν το κάναμε ούτε επί σημίτι, Ούτε επί Ούτε επί Ούτε επί... <χι> θα το κάνουμε τώρα επί Αλεξέα May... Αφού στο δούλευμα μας έχουν μια ζωή Δηλαδή μεγάλη πιστεύεις εσύ τώρα Πιστεύεις εσύ τώρα Ότι... Ε, μπορεί... Δηλαδή τι Λέγαμε από την εποχή της γαλάτιας στρούγκας Της προδοτικής ε, Σαμαροβινιζελοκουρελοπαρέας Ότι... Και να θέλει κάποιος πατώντα το κουμπί αυτή τη στιγμή Δεν μπορεί να γίνει τίποτε Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θέλει τουλάχιστον μια δεκαετία, δεκαπενταετία να, να στανιάρει το σύστημα Λοιπόν, οπότε τι μας λες ρε Αλέξη, τώρα Για να καταλάβουμε δηλαδή Τέλος πάντων Ή πιστεύει κανένας <coughs> Ότι οι Γερμανοί Οι οποίοι είναι γεννημένοι για να χάνουν Γεννημένοι για να χάνουν αυτή τη στιγμή θα του κερδίσει ο Αλέξη. Ρε, πλάκα μου, κάνει τώρα. Θα αποφασίσουν ποιοι θα του διαλύσουν πάλι. Όπω αποφάσισαν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτοί, τα ξανά πάμε. Αυτοί που του πούλαγαν πετρέλαιο και χάλιβα και όλα αυτά τα κόλπα. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, αφού περιμένουμε. Τι είναι, έξι μήνε. Άιντε, οι άνεργοι. Τι άνεργοι, άνεργοι. Πεινασμένοι, πεινασμένοι. Έξι μήνε είναι, θα περάσουν να δούμε την άλλη χώρα. Θα αλλάξει λοιπόν, το παρακαλώ. Έλα, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλά εσύ, καλά Ναι. Ε, περίμενε Περίμενε ρε παιδί μου Μπορεί να μην υπάρχουν κοντήλια να πληρωθούν τα παιδιά στα μάτ Περίμενε Έλα Έλα γεια Έτσι, σωστά, σωστά Έλα γεια Λοιπόν, τέλος πάντων δεν θα μείνουμε εκεί Να μην ακούμε ό,τι θέλουμε Και να μην ερμηνεύουμε ό,τι θέλουμε Γεγονός είναι ότι να παρουσιάζουμε όσο γίνεται, όσο γίνεται πιο κοντά την αλήθεια Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδί μου Η Γερμανοί, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοί μας έβγαλαν να σου από το μανίκι Μια ανάσα πριν από το σημερινό Eurogroup Αναστροφή και υπογραφή από την ελληνική κυβέρνηση, αλλιώ game over για τι ελληνικέ τράπεζε. Καλά, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Εξάλλου, Αλέξη, με σκιάζεσαι, ωραία. Αφού σου το είπε και ο Θεοδωράκη, ο Ωρμα, Αλέξη, κοινεδώ η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Χαρε, <laughs> Πούση μου, τι βλέπουμε, τι ακούμε και τι θα δούμε ακόμη. Με μαριονέτε, τύπου Θεοδωράκη, καλά του βουλευτέ του, φαντάζομαι του είδατε έναν-έναν, διαλεκτά μπουκια όλοι. Λοιπόν, αλλά και τον ίδιο Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Αυτό μας είπε Ανα... Ή κολουτουμπιάζεται Και υπογράφεται Ελληνική κυβέρνηση ή game over Για τις ελληνικές τράπεζες Ος enfants de la Όπως θα έλεγε και ένας Γάλλος Και δυο αυγά Τουρκίας Λοιπόν Βέβαια εκείνο που σε σκιάζει μεγάλε, Εκείνο που σε σκιάζει, παρακαλώ Σοι τι πέστροφα του τι είσαι, πες καραμίδα πουταμνιού Είσαι γαρίδι, καραβίδα Του πουταμ, α, τώρα, ουθουδουράξ, ουθουδουράξ Γεια σου φίλε, καλή σου μέρα Έλα που λες, ουθουδουράξ, αμασός ουθουδουράξ Λοιπόν, μεγάλο θέμα είναι, εσύ ούτως ή άλλως καρναβάλια γίνονται θα χωραμπδάς. Θα ψήνεις, τα μπάνια σου τα κάνει τι έγινε τώρα, μην μας κάνεις πλάκα τώρα βγούμε τώρα με ανάσαξιοπρέπειας. <laughs> Έλα τώρα. Οπότε λοιπόν, εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, γιατί, τι σε πειράζει ας πούμε, αν τώρα, ρε, παιδί μου, αν νόμισμα τη, τη δραχμή. Αφού ούτως ή άλλως για σένα δεν άλλαζε τίποτε. Εκεί που θα ήταν το κόμμα θα ήσουνα, θα χωραμπίδαγες, γλέντια, χα... Τι, το πρόβλημά σου ποιο είναι δεν κατάλαβα. Α, θες να είσαι και, να είσαι και Ευρωπαίος. Μα Ευρωπαίος ήσουνα και πριν ρε, και με τη δραχμή Ευρω... Ευρωπαίος ήσουνα, μας κάνεις πλάκα ρε μεγάλο. Οπότε λοιπόν μεγάλε, υπογράφεται η Game Over και θα το κουνήσει το φλιπεράκι ο Αλέξης. Και θα κάνει tilt το φλιπεράκι... Δεν ξέρετε εσεί τι το tilt, γιατί δεν παίζει τα φλιπεράκι... Δεν υπάρχει τώρα φλιπεράκι... είναι ηλεκτρονικά όλα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν σύντομα πλήρη αναστροφή οι Έλληνε. Αν δεν κάνουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει τον Έλλα. Ξέρει είναι ο Έλλα, όχι ο Και τότε το παιχνίδι τελειώνει για τι ελληνικέ τράπεζε. Και ποπό -πο θα βάλουμε το σκουσμό. Που θα τελειώσουν οι ελληνικές τράπεζε. Λες τώρα και ο άνεργος Έχει τα λεφτά του στις τράπεζε. Λες και ο ο, ο ο δαρμένος δημόσιος υπάλληλος Το πούμε έτσι άσχετα το τι κάνει Έχει τα λεφτά του στις τράπεζες <laughs> Μα θα, η Ιέρας θα μου πει Ρε Μάπα είναι ένα ολόκληρο Οικονομικό σύστημα πάνω και Μπλα και μπλα και μπλα ε, Με αυτέ τι αρλούμπες μα έχουν βάλει τη λεμαριά στο λαιμό και μας τραβάνε χρόνια τώρα Με αυτά τα συστήματα και τα ωραία κόλπα Τα οποία πλασάρουμε Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου Χωρίστε Τι έχουμε και από αυτό Έγινε Έγινε να Δεν μπορώ να χάσω το ευρώ μου λέει Γιατί θα μου μείνει το πέος Να μην σκειμένω το πέος Άρε τι πονηρία ακροατές είστε εσείς πα, πα, μου Λοιπόν μου λινάρα μου Τι μα είπα λοιπόν Α έχουμε τον φίλο μας Τον άνθρωπό μας το σύμμαχό μας το γιούνκερ Έλα, μου Λαρπαδάκι μου Υπάρχει κανένα, καμιά ώρα Του 24 ώρου να είναι αυτό του Τέλος πάντων Θα αλλάξουμε τους κανόνες Κάθε φορά που γίνονται εκλογές Ωπα Το Σεπτέμβριο η Ισπανία έχει εκλογές Και θα συζητήσουμε πάλι Σύμφωνα με το, με το εκλογικό Ισπανικό αποτέλεσμα Α μπράβο είδες πόσο, είδες πόσο δημοκράτης είναι ο Γιούγκερ Δεν θα συζητάει με τα θέλω Και τις αποφάσεις του κάθε λαού Δηλαδή, ο ελληνικό λαό πήρε απόφαση αυτό. Ο ισπανικό, όχι ρε παιδί μου, εδώ είμαστε Ενωμένοι Ευρώπη. Σου λέει τώρα ο Γιούγκερ, θα καθόμαστε να συζητάμε τη, τη λαϊκή βούληση τη κάθε χώρα. Όχι, ποιο του σχέζει του λαού, ρε. Είμαστε Ενωμένοι Ευρώπη. Ε, ο Γιούγκερ, καλά τα λέει οι μεγάλε, εσύ δεν τα καταλαβαίνει. Ο Γιούγκερ, μια χαρά τα λέει. Εσύ δεν καταλαβαίνει, δεν έχει καταλάβει ακόμη τι ακριβώ είναι αυτό το ναζιστικό. Το μόρφωμα αυτό που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη και είσαι εκεί ε, μη και δεν σε πούν Ευρωπαίο λες και δεν θα έβγαινε ξεβράκωτος τύποτε, ε, προχθές Παρασκευή να χορέψεις δίθεν για το καρναβάλι ναι λοιπόν ε, τι έγινε λοιπόν κυρία... μπράβο ρε φίλε Γιούγκερ Α Ιούγκερ και ξερό ψωμί Μπαξί είδες πόσο μας ε, η γλώσσα μας, άρχισε να συνηθίζει όλα αυτά τα τα στραμπουλιγμένα ε, ονόματα Juncker, Dyses, Schulz, Mulz, Merkel, Schäuble, κατάλαβες μεγάλα τι να κάνουμε φούχτη και τα λοιπά, τι να κάνουμε αυτό μας έλαχη μοίρα μας, μας ω δουλικά να μας, για δεύτερη φορά να μας καταλάβουν οι Γερμανοί και να έχουμε και ένα λαό που να παλαμακίζει γιατί μας, ε, μας γιατί έχουμε κατοχή επειδή την κατοχή ε, την, ε, με την κατοχή συμφωνεί το κόμμα του πα, πα, πα. είμαστε δεν είναι λέω am... κυρία μου και κυρία μου τι έχουμε that... αυτό ακριβώς θα ρίξω μια ματιά τώρα σε κάτι σοβαρό αυτό ακριβώς που κατάντησε η Ελλάδα το θέτει πολύ σωστά το Reuters Λέει λοιπόν η Ελλάδα Λέει λοιπόν το Reuters με συγχωρείτε Η Ελλάδα έγινε μια δίθεν επενδυτική τράπεζα Όπως η Lehman Brothers Που αν βγει από το ευρώ Όσοι επένδυσαν σε αυτή Θα χάσουν εκατομμύρια Κατάλαβες μεγάλε που παίζετε το παιχνίδι Α? Οπότε λοιπόν Όπω προειδοποιούν και οι φίλοι μα, οι Βρετανοί, οι συμμαχοί μα, ναι. αν αφήσετε την Ελλάδα να γίνει Lehman Brothers, θα καταστραφούμε όλοι. Come on, come on, θα καταστραφούμε όλοι. Θα, θα μα πήρε το ποτάμι, Μας πήρε ο ποταμό. Θα γυρίζουμε στην εποχή που πολεμάγαμε με του uh, Σκοτσέζου απάνω για δύο κιλά πατάτε. She... Γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Και είναι απόλυτος και ο Βαρουφάκης, ο νέος ήρωας της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ έγινε ήρωας, πως τον έλεγαν ο Κάτμαν ρε, δεν το θυμώ, τον ξεχάσετε τον Κάτμαν. Δεν θα γινόταν ο Βαρουφάκης. Ε, δήλωσε λιμών, συνεχώς ακούμε πως αν δεν δια... υπογράψουμε θα έρθει ο, ο Αρμαγεδόνας. Η απάντησή μου είναι ας έρθει. Δεν υπάρχει plan B. Αυτό είναι το plan B. Πολύ σωστά λοιπόν απάντησε ο Φέρτε τον Διότι Μεγάλε, η Ελλάδα δεν έχει να χάσει τίποτε Το ότι δεν θα πάρεις εσύ σύνταξη για ένα μήνα ή 15 μέρες Δεν χέστηκε η φορά δασταλόνι ρε μεγάλε Η Ελλάδα πλέει σε αυτό το πέλαγος χιλιάδες χρόνια τώρα Είμα. Χέστηκε η φορά χρονια τωρα Χαίστηκε η φορα σταλώνει Αν δεν έχεις ερκοντίσον στη δημόσια υπηρεσία σύ Και αν δεν πάρεις την παχουλή σου όπως τα έλεγε και ο φίλο μου σύνταξη Για 15 μέρες Τι θα γίνει λοιπόν Θα καταστραφούνε, θα πέσουνε και όλα αυτά πριν 4-5 χρόνια σα είχαμε παρουσιάσει ένα φοβερό ρεπορτάζ οφείλεται στη διορατικότητα κάποιων Ελλήνων τραπεζ, τραπεζιτών. Οπι, Ελλήνων, προς έξω τραπεζιτών, σα είχαμε παρουσιάσει ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ. Κάποιοι θα το θυμούνται. Λοιπόν, με, τις, με την ανάπτυξη που κάνανε ευρωπαϊκά αλλά και στην Ανατολή με τι τράπεζε. Λοιπόν, εκεί την πατήσανε οι Ευρωπαίοι. Εκεί δεν πήραν χαμπάρι τότε οι Γερμανοί. Γιατί αν το είχαν πάρει. Πριν 20 χρόνια που γινόταν αυτό το κόλπο χαμπάρι Θα το σταματούσαμε Γι' αυτό δεν μπορούν να το σταματήσουν τώρα Μην τους ακούτε λοιπόν Τώρα το θέμα είναι το εξής Ότι δεν δέχονται με τίποτε Με τίποτε μα με τίποτε Να φανεί ότι ιτήθηκαν Λέμε τώρα διότι δεν είναι ΙΤΑ Το δίκαιο δεν είναι ΙΤΑ Αλλά δεν δέχεται η Μέρκελ αυτή τη στιγμή Να φανεί ότι Νικήθηκε από τον Αλέξη τον Τζίπρα Αυτό λοιπόν αυτό Γι' αυτό θα... Θα υποφέρουμε εμείς για το καπρίτσιο Ας πούμε Μου Αλλά όσο νουπε φαντάζομαι Ότι αυτή η γερμανική κυριαρχία Λοιπόν Εντάξει Στο δεύτερο, στο δεύτερο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Κράτησε 5-6-7 χρόνια Τώρα επειδή δεν είναι Δεν πρόκειται για παραγωγή για όπλα και για τέτοια, αλλά πρόκειται για κομπιούτερ, τα, κομπιούτερους οι οποίοι έχουν νούμερα και πάνε και έρχονται τα νούμερα. Αν δεν κρατήσει λίγο κάπω παραπάνω, Θε 10 χρόνια, εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι στο τέλος θα χάσουν. Θα χάσουν. Το θέμα είναι, απλά λέω, τι θα τους κάνουν σε αυτήν την τρίτη φορά. Τι θα του κάνουν. Μια λογοτομή ίσω σε όλου. Καλό θα ήταν να τους ζέψουν και αντί για μηχανήματα και να του στείλουν εδώ να τους ζέψουμε να κάνουν χωράφια δηλαδή εδώ τα θέλουμε τα τρακτέρ. Ας ζέψεις μπροστά τους Γερμανούς, να του γυρίσουν το χώμα ανάποδα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και θα με θυμηθείτε. <Και> η Ένωση Δικαστών και Ισαγγελέων, κυρία μου και κυριέ μου, έστειλε επιστολή στον Γιούνκερ εκφράζοντας την εκτίμηση στο πρόσωπο του Προέδρου της Κομισιόν Ζητώντας του να στηρίξει τα κυβερνητικά σχέδια Προσέξτε Είναι πρώτη φορά που, η πρώτη φορά που η δικαιοσύνη παίρνει πολιτική θέση υπέρ κόμματος Και μάλιστα τόσο ξεδιάντροπα Προσέξτε τώρα Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ένα μακελιό Από τούτο το μικρόφωνο λέγαμε ότι οι πρώτη που έπρεπε να αντιδράσουν Είναι αυτοί που τους το επιτρέπει η επιστημοσύνη τους Δηλαδή οι νομικοί, δικαστικοί, δικηγόροι και τα λιμπάν και τα λιμπάν και όμως, Κοφεύουν πέντε χρόνια τώρα. Παρά μόνο βγήκαν να διαμαρτυρηθούν για το κόψιμο του μισθού τους και κάτι λευκές απεργίες και τέτοια. Και τώρα, την τούτη τη στιγμή που μιλάμε, κυρία μου και κυρία μου, έστειλαν στο Γιούνκερ επιστολή για να του πούνε να στηρίξει τα κυβερνητικά σχέδια. Τι να αλλάξει, Ρεαλέξη! Τι να αλλάξει, Και βέβαια σε κάθε χώρο υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν καθαρά Δύο πρωτοδίκες λοιπόν Νομίζω ότι Την ξεφτήλισαν την πρόεδρο των δικαστών Ρωτώντας, ρωτώντας Με ποιο δικαίωμα παίρνει πολιτική θέση Ως ανεξάρτητη αρχή Λέγοντας τον Γιούγκερ Ότι όλος ο ελληνικός λαός Στηρίζει την κυβέρνηση Με ποιο δικαίωμα Οι πρωτοδίκες λοιπόν αυτοί είναι ο Χαράλαμπος και Χριστόφορο Σεβασ... Σεβαστίδης αδέρφια, μάλλον είναι. Όχι, μάλλον, σίγουρα. Και ρωτούν την πρόεδρο των δικαστών, Πού είσαστε τρία ολόκληρα χρόνια και δεν αντιληφθήκατε το μέγεθο των δεινών του ελληνικού λαού. Η δυστυχία του λαού εμφανίστηκε ξαφνικά από την επόμενη μέρα τη εκλογή τη Καταλάβα Καταλάβατε, οι άνθρωποι λένε το αυτονόητο αυτοί οι πρωτοδίκε. Ποιο τελικά, πού καταντήσαμε, Ποιο είναι να ακούσει αυτή τη χώρα το αυτονόητο, Κανένα. Ποιος να σκεφτεί το αυτονόητο, κανένας Είναι δυνατόν να στέλνεις Αυτή τη στιγμή ως ανεξάρτητη αρχή Πέρα από το ότι παίρνεις πολιτική θέση Στον κατακτητή σου Σε ένα, σε ένα από τα όργανα Που ευθύνονται για την σφαγή Στην Ελλάδα να στέλνεις ευχαριστήρια Επιστολή και να τον παρακαλάς Είναι δυνατόν Κι όμως κυρία μου και κυριέ μου Όσοι θα έχετε πάει στον Ισάκη Στα Γιάννενα θα έχετε δει Ή ανα, επιστολή του Μητροπολίτη. Δεν θυμάμαι το όνομά του Το οποίο έλεγε στον Αλή φιλόταπηνά το ποδάρι σου Κατάλαβες Εκεί καταντήσαμε Εκεί καταντήσαμε μεγάλε Και βέβαια πιστεύω ότι μόλις τους Περάσουν αυτές οι κρυάδες Και οριστικοποιηθούν τα νέα μνημόνια και αυτά Έχουμε να δούμε πάρα πολλά Έχουμε να δούμε πάρα πολλά Πάρα πολλά έχουμε να δούμε Τώρα είναι δυνατόν, γι' αυτό σου λέω τώρα. Άμα είσαι δημοκράτη, σαν τον πάνω τον καμένο, πρότεινε την τώρα την Παγκογιάννη για πρόεδρο δημοκρατία. Έλα ρε, πάνω. Πάει ρε. Δεν γίνεται. Το αίμα νερό δεν γίνεται, ρε, πανούλι. Επειδή την Τρίτη λοιπόν θα ανακοινώσει ο πρόεδρο Τσίπρας τον πρόεδρο δημοκρατία, ο φίλο μα οπάνω πρότεινε την τώρα την Μάστα. Μάστα. Για δε. εντάξει. Τι να πει κανένας Τι να πει πρέπει στις μεγάλες, οι οι Όλοι αυτοί Είναι προσώπατα της κοινωνίας Είναι προσώπατα του κόσμου Γι' αυτό εξάλλου τρέχετε από πίσω τους Τους στηρίζετε Δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς αυτούς Και έτσι κι αλλιώ κι αλλιώτικα Το κίνημα δεν πληρώνω Σίγουρα το γνωρίζετε Όλο αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί για διάφορα πράγματα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ενάντια στην Υπουργό Βαλαβάνη αριστερά Υπουργό Βαλαβάνη να το τονίζουμε αυτό λέγοντάς της ζητάτε από το λαό που κατακρεουργήθηκε πέντε χρόνια να συνεχίσει να πληρώνει τους φόρους του Μνημονίου την έκφραση πατριωτικό καθήκων που είπε η Υπουργό έχει χρησιμοποιήσει και ο Μουσολίνη όταν ζητούσε από τους Ιταλούς να δώσουν μέχρι και τι Κοίταξε να δεις κάτι μεγάλε Και ο Βενιζέλος Πατριωτικό τον είπε το φόρο σημασία έχει, σημασία έχει Να το δούνε το θέμα Να το δούμε το θέμα Διότι πιστεύω Πιστεύω ακράδαντα Ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ Δημοσιονομικό πρόβλημα Πρόβλημα δικαιοσύνης είχε. Και δικαιοσύνη Κοινωνική ειδικά Δεν είναι διατεθειμένος κανένας να αποδώσει στην Ελλάδα ακόμη και οι άνθρωποι του λαού όπως οι αριστεροί ναι που βγήκαν αυτή τη στιγμή και κυβερνάνε όπως τα ακούς, μεγάλε. μεγάλε. Κυρία μου και κυριέ μου Ο Κοντζιάς όπως ξέρετε είναι ο νέος υπουργό εξωτερικών Τον έβαλε εκεί μάλλον για να φέρνει στο Φιζίκ του Βενιζέλ Παρακαλώ Καλώ τον έβλετε Νέα σε καλά Άσε καλά. Άσε, ξέρω εγώ αριστερούς μεγάλη που είναι σαν ξέρεις πριν πεθάνει ένας μητροπολίτης είπε, εγώ, εγώ είπε, ήμουνα δεν είχα βρακίλε, όταν ξυπόλυτος ήμουνα λέει, μέχρι 15 χρονών το ψωμί το βλέπαμε λέει και το ακούγαμε και δεν ξέραμε τι είναι και με το παραμύθι του Χριστούλη έτσι σαν πριγκυπόπουλο έτσι είπε σου δείξω εγώ. Τι να μου σου δείξω. Ξέρεις στην κοινωνία τι κυκλοφορεί μεγάλη. Δεν είναι ανάγκη να σου δείξω εγώ τίποτα. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν. Ο, Κοντζιός, ο Κοντζιάς ο επί των εξωτερικών, συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του όπου άχνα για τι γερμανικέ αποζημιώσει. Εντάξει, δεν ήθελε κι αυτό να επιβαρύνει το κλίμα για το Eurogroup. Λε και ε, η Γερμανία α πούμε, καταλαβαίνει ότι εάν. Ε, θα τίποτα ο Κοντζιάς Θα λέγανε άντερε Κατάλαβες μεγάλη Ακριβώς Θυμόσαστε και την ιστορία που έγινε με το δικαστήριο ε, Ιταλών εναντίων Γερμανών Και η Ελλάδα δεν έστειλε ούτε καν Να παρασταθούν δικηγόροι Για να μην ενοχληθούν οι φίλοι μας Οι Γερμανοί είχε πει τότε Ο υπουργός επί των εξωτερικών Ο τότε Και ο τώρα λέει τέτοιε κουβέντε θα κάναμε με τον συνάδελφο τον Γερμανό. Ναι. Μην ενοχληθούν οι Γερμανοί Μην ενοχληθούν οι Γερμανοί Μην πειράξουμε τους έτσι Μην πειράξουμε τους αλλιώ. Αν δεν γίνεται μεγάλε Μόνο με γλέντια και γλυκιά ζωή Δεν γίνεται ανάσα ανατροπής Ε, ανάσα αξιοπρέπειας Πως τη λένε Με το μεταξύ Αναζητούνται έξι δις Για ευρώ μιλάμε πάντα για να πληρωθούν 400.000 συντάξεις και εφάπαξ. Περιμένουν στη γωνία οι, εφα, οι, ε, οι εφαπαξιούχοι και οι συνταξιούχοι να πληρωθούν. Παρακαλώ, Καλό το παιδί. Καλό στο παιδί. Α. Θα μείνουμε, θα μείνουμε. Να είσαι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι, ναι hey, Γεια σου φίλε μου, για, γεια Λοιπόν, θα μείνουμε, φυσικά θα μείνουμε με τη σημειολογία στο χέρι oh, no Μα ε, αγαπητέ μου Έχω ξαναπεί από το μικρόφωνο αυτό Ότι δεν χρειάζεται να έχεις, να είσαι προφήτης Να έχεις παντινάκη ναι, κοινωνομικό χάρισμα so... Δηλαδή κάτσε να σε ρωτήσω εγώ τώρα ας πούμε ας πούμε, ας πούμε, ας πούμε μια ερώτηση Δηλαδή, τώρα που είναι υπουργό εξωτερικών ο Καμένος τη αριστερά κυβέρνηση, τι έχει αλλάξει το μυαλό του, για να καταλάβω, δηλαδή. Τώρα που είναι αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, ο Δραγασάκη, τι έχει αλλάξει το μυαλό του, δηλαδή, για να καταλάβω. Την εποχή που ήταν υπουργό τη συγκυβέρνηση ε, Νέα Δημοκρατία και Κουκουέ, τι έχει ακριβώ αλλάξει το μυαλό του. Να πάμε παρακάτω, να πούμε και για άλλου, δηλαδή. Θε να πούμε και για άλλου. Τι ακριβώ. Οπότε λοιπόν έχουμε τώρα Έχουμε ένα καινούριο αστέρι το Ρωμανιά Ο οποίος λέει για τις συντάξεις Λοιπόν Μα άστα Και αναζητάει έξι Να πληρώσει τις συντάξεις Κύριε Ρωμανιά μου τι να σου πω Εγώ τι και να σου πω θα σε κοροϊδέψω Τι μεταξύ τώρα Μας δουλεύουν με τη λίστα Λαγκάρτ Η λίστα Λαγκάρτ και η λίστα Λαγκάρτ Και η λίστα Λαγκάρτ Λοιπόν Όσοι από, όσοι από τη λίστα Λαγκάρντ ε, ε, Τους βγάλουν εκεί στη φόρα Θα πληρώσω από 15 μέχρι 20% ΕΦΑΠΑΞ Και Τέλος Όσοι από αυτούς είναι σε πολλές Λίστες θα αντιμετωπίσουν Τη δικαιοσύνη Τι, θα, τι να σου πω τώρα μεγάλε Πάντως Δηλαδή φαντάσου τώρα, ήταν, ήταν ένα όνομα Μπυρμπύλο εκεί Πώς τη λέγανε, λοιπόν όχι οι Μην πάει το μέρος, Κρένει η μάνα σου Η οποία είχε 25 εκατομμύρια ευρώ Λογαριασμός, ένας λογαριασμός τώρα έτσι Ένας λογαριασμός Θα πληρώσει 10-20% Και τέλος 67 εκατομμύρια ευρώ Δηλαδή είναι μια οικογένεια Ρόκα ας πούμε Τους βλέπεις Ρόκα Ναταλία, Ρόκα, Ευαγγελία, Ρόκα Χρήστο Λοιπόν, και έχουν ακριβώ από 67 εκατομμύρια 798.078 ευρώ στο κάθε λογαριασμό. Αυτή λοιπόν. Αυτή λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου. Του καλεί να πληρώσουν 10%. Η πληροφορία είναι η εξή. Ότι καλέσανε κάποιου, ελάχιστου, Αυτούς οι οποίοι δεν, δεν ήταν με πολιτική κάλυψη και κάναν το εξή απλό Τους πήγαν στα δικαστήρια οι κα... Αυτοί που τους καλέσαν να πληρώσουν Και καλά περίμενε τώρα Να εκδικαστεί η υπόθεση Και να εκδικαστεί η υπόθεση καταλαβαίνεις Ότι αν, αν το κράτος τους ζητάει 15-20% Θα πληρώσουν Όσο γουστάρουν Η κατάσταση μεγάλη δεν, δεν θα αλλάξει Διότι δεν θέλουν να την αλλάξουν Τους βολεύει την... μπορεί, μπορεί η κυβέρνηση τη αριστεράς Να θέλει να την αλλάξει δεν βολεύει τους Ευρωπαίους τους Ευρωπαίους η κατάσταση να αλλάξει την Ελλάδα δεν το καταλαβαίνω όχι ε. <laughs> μάστε <laughs> σε έναν υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας είχε επιβληθεί ποινή με την οποία υποβιβάστηκε δύο βαθμούς επειδή δεν δήλωνε για 7 χρόνια, προσέξτε τα 800.000 ευρώ που είχε σε τράπεζα του εξωτερικού και πακέτα μετοχών. Και το, το, το πληθαρχικό λοιπόν το ε, συμβούλιο τον, υπε, τον τιμώρησε υποβιβάζοντας τον δύο βαθμούς Ζητάει λοιπόν ο υπάλληλο αυτός επιθεώρηση εργασίας προσέξτε τώρα, που δυαρό βρήκε το φράγκα αυτό, να, ναι, να ακυρωθεί η ποινή που του επιβλήθηκε. Ναι, σου λέει γιατί ρε παιδί μου μου, τι έκανα. Είχε ξεχάσει να βάλει στο πόθενέσχεσαι ο άνθρωπο τα εμβάσματα στο εξωτερικό. Λοιπόν, είναι του σώματο επιθεωρητών. Ναι, λοιπόν το παιδί. Και είχε βγάλει α, γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ εκεί έτσι. Και ξέχασε να τα βάλει στο πόθενέσχεσαι. Τι έπινε καφέ εκεί Να τι κάνετε έτσι κι εσεί. Μετοχέ, αμοιβαία κεφάλαια. Του κουτρούλιου γάμος γάμο, να πούμε ο υπάλληλο. Και ζητάει από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί ρε παιδιά τη λέει, τι έγκλημα έκανα Μια χαρά Ελληνάρα Μια χαρά Ελληνάρα είμαι, τι σα έκανα Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, επειδή δεν τηρήθηκε η προ προβλεπόμενη από το άρθρο 20 του συντάγματος διαδικασία της ακρόασης, η οποία προβλέπεται από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, να την... αυτό υποστηρίζει ο υπάρχης. Γιατί ρε δεν γιατί εσείς δεν εφαρμόσατε το άρθρο 20 του συντάγματος ενώ αυτός το άρθρο <laughs> το άρθρο του συντάγματος το... ο δημόσιος υπάλληλος είναι φύλακας και δεν κλέβει και τελικά, το εφάρμοσε πλήρως <laughs> αυτά είναι τα ωραία μεγάλε <laughs> γεγονός είναι ένα Αλέξη αν θες <laughs> ότι αυτοί θα ζουν και θα βασιλεύουν <laughs> δεν πρόκειται να γίνει τίποτε και κάποιοι άλλοι θα μα δουλεύουν με αμέσω αξιοπρέπεια στι πλατείε. Παρακαλώ, night, πολύ καλά εσύ. Και, και, και, και, Λοιπόν μεγάλε μου λες τι να σου πω Έχει Ακίνητο αξία τριών εκατομμυρίων Θα σε πάω εγώ να σου δείξω εδώ Ακίνητα εκατομμυρίων Θέλεις Τους ενόχλησε κανένας ποτέ που βρήκαν τα λεφτά Δεν μπορούν να ισχυνηθούν να πούν Ότι τα βρήκαμε από τον Μπαπά μας και από τον παππού μας Διότι οι άνθρωποι αυτοί οι έρμοι οποίοι αποβιώσανε πήγα να βρουν τον δημιουργό τη δεν είχαν μία έβλεπαν το ψωμί κάθε εβδομάδα εγώ τι να... τι, τι μα I... βέβαια αυτοί τώρα είναι ε, μπροστάριδες του ΣΥΡΙΖΑ έτσι <Τι <Τι> δεν κάνουν χώρις το ΣΥΡΙΖΑ εδώ <Τι Τι> τέλος πάντων δεν πειράζει, δεν πειράζει κυρία μου και κυρία μου η κυρία Δούρου λοιπόν κυρία Δούρου, αριστερή περιφερειάρχης κι αυτή δεν δέχτηκε τα σκουπίδια του Δήμου Τρίπολης στο χιτά της Φιλής και το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης αποφάσισε να κάνει σκουπιδότοπο το όρος Μέναλο. Κατάλαβες μεγάλε. Θα το κάνουμε σκουπιδότοπο το Μέναλο γιατί έτσι. Και άνοιξαν δρόμο με μπουλντόζες και μέχρι στιγμής έχουν ρίξει 600 τόνους σκουπιδιών στο δάσο. και θα το κάνουμε σκοπιδοδάσος και θα κάτσομα σκάσουμε τώρα μόνο τε και εσύ μόνο πως κάνεις έτσι μόνο και εσύ τώρα τι γυνιάρου καλά που που ακούω ε. δεν είχα βάλει τα ακουστικά τόση ώρα καλά μιλάμε μιλάμε με Μι γυμανές λοιπόν μου λες μεγάλη τι έγινε τώρα και εσύ θα κάνουμε το ελατοδάσος σκοπιδάσος Σκουπίδω δάσο και κάτι έγινε. μεγάλη. Θα πάρουμε ανάσα αξιοπρέπεια όμως Ανάσα αξιοπρέπειας σήμερα. Τι έγινε, Κανένα νέο από το Eurogroup. Έλα το Eurogroup. Λοιπόν, πολλέ μεγάλε αυτά και άλλα ωραία συμβαίνουν και. Πάντως είναι γεγονός ότι δεν νομίζω να υπήρξε άλλη σε παγκόσμια ε, ο λαός να κατεβαίνει να είναι κυβερ... κυβερνητικός ο λαός ο λαός κυβερνητικός, ναι αφού ψήφισε είναι κυβερνητικός το πάω έτσι με μια εξίσωση, σωστά <ΣΣΣΣ> σωστά το πάω εξίσωση με μια εξίσωση <ΣΣΣ> λοιπόν, αντί να γίνει το γκρουπη σήμερα έχουμε απόκριες εις τραχωριές εσείς μου έχουμε απόκριε. Μετά έχουμε, διανύουμε, ποια διανύουμε εσύ τώρα, πούσαι, την Τυρινή τώρα Τυρινή, είναι, η Κρεατινή, ποια είναι, το ορίστε Ποιοι η οι Έλληνοι Δεν ξέρουνε στα Eurogroupια από τέτοια μεγάλα Δεν ξέρουνε Δεν ξέρουνε από τέτοια στα Eurogroupια Ποιο είναι ο Λαός ο Από το 81 και μετά Έτσι Έτσι Έγινε έγινε Να είστε καλά Χτυπάθαμα Οπότε λοιπόν μεγάλε Σου κάνω το δάσος τώρα και ένα να πούμε Σκουπιδοδάσος το μέναλο Και τι έγινε να δάσο. Και έστω και φορά τα σταλόνια τώρα για να δάσω. Δεν πρέπει να έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Έχουμε ανάσαξη ομπρέμπο. Έλα, πάρε, πάρε κανένα ανάσαξη. Ορίστε. Α, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι Είδε, να σου πω κάτι. Ένα πατέρα, α πούμε, δεν παίρνει το παιδί του ένα Σάββατο μια Κυριακή να του πει άλλο δορεπεδάκιμα πάρει και ένα δέντράκι να πάει να το φυτέψει πάει όμως όταν τον καλεί ο Σκάι γιατί εκεί είναι το τηλεοράσιο είναι και ο επώνυμος, είναι και η μοντέλα θα μας πάρει και η κάμερα να φυτέψουμε και το δέντρο το οποίο ξέρετε σε δύο μέρε έτσι ορίστε ορίστε we'll oh, θα ρωτήσω τώρα ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα θα κάνω την ερώτηση, ναι, έλα, για να κάνω την ερώτηση, καλά λέει ο τυλοκρατής Μπίτσαν οι έρημοι για τις ευθύνες της διήριας, της διήριας τσάρτα της πλημμύρης, της πλημμύρης, μπίτσαν Λέμε ρε παιδί μου τώρα, πάντας μεγάλα εσύ αγροτάρα μου, την, αυτοί από το, πως το λένε την αποζημίωσα από τον Ελγά, θα την πάρει. Αε, γαλέ! Μπήτσαν οι έρευνε για τι ευθύνε τη τη πλημμύρη. οι για τη τσάρτα τη πλημμύρη. Μπήτσαν οι Καλά μιλάμε Δεν είναι Αυτά δεν είναι γκρίκλι, είναι αρτνίγκλι. Λοιπόν, μεγάλε, τι να σου κάνω, γαλανί, να γίνει μαυρομάτα. Αλέξη αλλάξει, λέει. Θέλει, λέει, αυτός ο λαός να αλλάξει... Τι θα αλλάξουν, ξέρω εγώ, τι... πώς θα λένε, μωρά, αυτά. Ρε, εδώ δεν είναι θέμα α... αλλαγής νοτροπίας; Όχι Θε... Πώς θα λέει, μωρά, τώρα, ο Αλέξης, που θέλει να τα αλλάξει και ο Σαμαράς. Πώς θα λένε αυτά, μωρά. Να αλλάξει. Τι... Πώς θα λένε, μωρά. Να εφαρμοστούν πια τα... τα μέτρα, τα... Οι νέες... Πα, αποκόλλησε εδώ αυτά δεν είναι θέμα αλλαγής αυτών των ιστοριών Είναι θέμα αλλαγής λαού μεγάλε Διότι σου έχουμε πει παλιότερα και γίναμε και κακή Ας ξαναγίνουμε Δεν είναι ένας λαός Είναι εκατοντάδες φυλές Κατάλαβες μεγάλε Και η μία δεν καταλαβαίνει την άλλη Και ως ομάδα και ως μονάδα Παρακαλώ Έλα Δεν ξεχάστηκε Έλα γεια Είδες πόσο γρήγορα ξεχάστηκε μεγάλα. θυμάστε τις λέγαμε και τις Πόσο πέντε δέκα μέρες θα ξεχαστούν όλα Είδες πόσο γρήγορα ξεχάστηκαν Και οι ευθύνες της ΔΕΗ Και όλα τα τάκα τάκα Τάκα τάκα τάκα Τάκα το παιδί τον κάνει Πολύ έξυπνο. Λοιπόν, κάτσε μου τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι να πάμε για κλείσιμο να πούμε. Γιατί μάλια, σωστό. Μα που λε, έτσι που λε, δεν είναι θέμα να αλλάξουν. Πώ το λέει, Ρεγά, μου το κόλλησε ο εγκέφαλό μου. Λοιπόν, το θέμα είναι να κάνει αλλαγή λαού, μεγάλε. Διότι δεν έχει λαό. Δεν έχει λαό. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο επειδή δεν έχει. Ορίστε παρακαλώ. απρέπει πρέπει να το σηκώσω για να μην δείξω. Ορίστε παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι yeah, yeah, yeah, yeah. και yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. <biri> τα πάντα. Ακριβώς ναι. Να είστε καλά Να είστε καλά Μην αλλάξει φίλε μου τίποτα που λες Λοιπόν σας αφιερώνω Αυτό το τραγούδι ολωνών Και θα γυρίσουμε να κλείσουμε Για τις φιλές Κυρίες μου και κύριοι, αυτά ήταν για σήμερα. Ε, λοιπόν, ακούσατε, δεν κάνουμε... Πρέπει και η καραγκούνα να είναι ευρωπαϊκή, ρε παιδί μου. Να είναι όλα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, μη σκάτε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε ευρωπαϊκά για την υπομονή σας, για τις ωραίες παρατηρήσεις σας και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά. Γεια και χαρά σας. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I help my All I need is my pain? I, I, I say I'm gonna give it Radio in e Coma FM stereo.